Η Ελλάδα μέχρι από λίγο καιρό θεωρεί το διεθνό ροκ στέιτ. Θεωρεί το ένα κράτο εξετλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτο κύρου. Μα τώρα τι να σα σχολιάσω τώρα από τι αειδίε, η κάθε Κουλή λέει τι πίπα τη. Της. Η Ελλάδα μέχρι από λίγο καιρό θεωρεί το διεθνό ροκ στέιτ. Θεωρεί το ένα κράτο εξετλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτο κύρου.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 Είναι πιο ισχυρή από τι ήταν πριν από 5 6 mines cops ti broini ya vashe cops te va Bien amor, vaya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 Εσένα πώ σου φαίνεται ότι τα πηγαίνει, Δεν τον ξέρει τον Κυριακό Μητσοτάκι. Το Τσίπρα ξέρω. Πώ σου φαινόταν ο Τσίπρα, Ήταν καλό. Έδινε επιδόματα. Ήθελε να έχουμε Τσίπρα δηλαδή τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Είναι και νέο παιδί αυτό. Ήταν καλό ο Τσίπρα επειδή έδινε επιδόματα. Πήγε η δημοσιογράφος ήθελε κάπω να εξασφαλίσει τι θετικέ απάντησει. Γι' αυτό και ρώτησε αυτό το περίφημο γιατί στην κυρία που έλεγε την όλα χάλια. Εδώ έπεσε πάνω σε Σιριζέο, αφού έπεσε σε Σιριζέο.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 Την επόμενη καταστροφή. και είμαστε περήφανοι Και, και περήφανε όλοι και όλες Για όσα αφήσαμε πίσω μας. είμαστε περήφανε Για όσα αφήσαμε πίσω μας.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 με την οποία ασκήσαμε την εξουσία την πρωινή, για, κόψει. για το ήθος με το οποίο διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα <Τιόλου> Μα σοβούνται λοιπόν <Τιόλου> Μα σοβούνται λοιπόν Μα φοβούνται λοιπόν <μυρίζει> Πολύ καλά κάνετε Και μας φοβάστε Πολύ καλά κάνετε <συσσσο> Υπάρχει κάποιος Ων φορέας Συλλογικότητα που να φοβάται Το σύριζα αυτή τη στιγμής Υπάρχει κάποιος που αυτή τη στιγμή Αυτή δεν ξέρω αύριο μεθαύριο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 Δεν περίμενα ποτέ μου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η ελληνική λύση με τέτοιο φόβο. Είναι ειλικρινά φοβική απέναντί μου. Όταν λέω, όχι απέναντι μένα, εμένα, απέναντι στην ελληνική λύση. Είναι τόσο φοβική απέναντι στην ελληνική λύση, όσο δεν φαντάζεστε. Έτσι λοιπόν...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 Είναι κατανοητό και το ξέρουμε όλοι. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία, να ξαναγυρίσουμε στου άλλου, γιατί είναι οι συνάδελφοι εκεί στην Καλαμάτα. Γενικώ η Καλαμάτα δίνει πολύ υλικό ε, με τέτοια οπότε Έχει βγει κάμερα και έχει καταγράψει απόψει πολιτών, μαθητών. Είναι διαμάτια όλοι. Όλοι όμω, δεν υπάρχει ένα να πει καν κοιλιά. Οποιοδήποτε μιλάει, οτιδήποτε βγαίνει από την Καλαμάτα, είναι πραγματικά απόψει πολύ ωραίε. Ακούσαμε πριν η μία κυρία που είπε ότι είναι χάλια τα πράγματα. Ο άλλο έλεγε ότι και το γκαντέμισο ο πατέρα του για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ε, δεν θα έπεφτε και σε έναν ψεκασμένο. Είναι τόσοι πολλοί γύρω μα. Οπότε έπεσε η κάμερα και η συνάδελφο πάνω στο ψεκασμένο. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία. Πώ σχολιάζετε τα πράγματα, ε, η Νέα Δημοκρατία μία από τα ίδια με του άλλου. Δεν βλέπετε αλλαγέ. Όχι τι αλλαγέ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που ο Μάντο δεν κάνει το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, κάνουν αυτοί που του διοικούν. Αυτοί εντελοδόχοι είναι. Μασόνι είναι ευρωεκτή καταγωγή. Κόκκι την Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία την αλλάξει. Την αλλάξει είναι πατριωτικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε είναι... ότι τα βγαλέ πέρα τώρα με τον κορονοϊό. Όχι. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε που δεν το έχετε δει. Κοιτάξτε, είναι τελοδόκι σα, είπα είναι. Δεν κάνουν κάτι καλό. Γίνονται αποκαλύψει που λένε ότι μα κλείσανε μέσα για να περάσουν άλλα πράγματα.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 Το τρίτο, το συγκεκριμένο, επειδή ακριβώ είχαν βάλει τα δυνατά του. Στο προηγούμενο, είναι ένα ωραίο ψεκασμένο εκεί, Καλαματιανός ο οποίο μιλάει για μασόνου. Όλοι οι ψεκασμένοι εκεί τα αποδίδουν, είναι απολύτως λογικό. Και μετά, όταν το ρώτησε η συνάδελφο για την πανδημία, πως θα πήγε η κυβέρνηση, έδωσε μια πολύ σαφή απάντηση του τύπου: Γίνονται αποκαλύψει.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 Και λίγοι θα περίμεναν πω μέσα από πρωτοφανεί περιπέτειες θα χτίζαμε και πάλι την εθνική μα αυτοπεποίθηση και ισοδοξία. Κόψ την πρωινή για να σε κόψει, Αζό, κανένα φράγκο τα πόγια μου. Πα καμιά γυναίκα να Για πρώτη φορά, ύστερα από πολύ καιρό, αισθανθήκαμε υπερήφανοι. Βρίσκοντα την εμπιστοσύνη που είχαμε χάσει. Μαζέψω, αγαπούλα μου λίγο. Γιατί. Μαζέψω. Γιατί είναι πολλά όσα καταφέραμε μέσα σε λίγο χρόνο. Και τα πετύχαμε μαζί. Μαζί γίναμε. Μια δυνατή γροθιά. Σε κάθε σπίτι ένας τρελό και στο δικό μα όλοι. Ανακουφίζουμε του πολίτε από φόρου. Δίνοντα κίνητρα για προκοπή και ανάπτυξη. Όλα είναι ατμόσφαιρα. Για πολλέ νέε δουλειέ. Τι πίνει αυτή. <χαι> κάτι πίνει αυτή. Να μα κεράσει. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα που εξυγχρονίζεται και αναπτύσσεται. Αμάνα, μανιού, μου λέτε τέτοια. Για μια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δα. Ντα... Την Ελλάδα που πραγματικά αξίζουν. Κα... Και έτσι θα συνεχίσουμε. Με ισοδοξία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά. Αλλά και πίστη σε όσα ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε. Άμο μι ενωδό αλληλούια.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 που έχουν οι ηγέτες είναι μια συνταγή περίπου 50 χρόνων αλλά την κάνουν γιατί πάντα πιάνει ή όταν δεν προλαβαίνουν αρπακόλα στο πόδι την πουλάνω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό την βλέπουν εκεί οι εκάστοτε προθυπουργοί ηγέτες λέει πολύ ωραία ιδέα με παρουσιάζει πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο μου δίνει κύρο, όσο δεν έχω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 Είναι ότι η χώρα σήμερα, παρότι η οικονομία της έχει μπει σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνες. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μα κεράσει. Ωχ, έρχονται μέρε θα κάνουμε το παξιμάδι μας κάτω.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 Η Ελλάδα μέχρι από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς State, Θεωρείται ένα κράτος εξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. <laughs>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 Τον ΣΥΡΙΖΑ, τον φοβόμαστε γενικότερα. RadioPapákeyParaPolitik.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο Κωνσταντίνο, που έχει ε, ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο τέταρτο και μου στέλνει πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσω. Επειδή φοβάμαι, όπω λέει ο ίδιο ο Κωνσταντίνο, κομμωδία. Ο Θανάσης ήταν ένα ρυθμίζει τον ε, ήχο. σήμερα ελληνοφραίνια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube στο official από κάτω έχει τσατάρισμα και σαλτάρισμα αυτό πάει μαζί συνήθως στα social media πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις θα θέλω Ε να το Πρέπει να Δεν έχω να Γεια σα κύριε Βαγιάννη, καταρχήν δύο ευχέ. Κύριε Βυζδέκη μου, πορφίρι, εσείς, χρόνια χαθήκατε, χαθήκατε. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Γιάννη Κομισωτάκη. Μακροημέρευση, μακροημέρευση, εγώ να πω κάθε καλό που να έχει αυτό και κακό θα φέρνει σε εμά. σε από τον Αλέξη Αυτό ναι. Εύχομαι να περάσετε καλέ με τον κύριο ή σύντροφο, δεν ξέρω από καλό, κύριο Καλαμούκη. Και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 Αποστώλη μου, Καλημέρα. Πε στο Θεήμιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην του βαράει τόσο πολύ σήμερα. Έχουν γιορτή. Είναι, η άξη, είναι οι άξοι. Οι άριστοι. Οι άριστοι. Οι καλοί, οι καλοί άνθρωποι. Οι χριστιανοί. Οι σωτήρε που αγαπάνε την πατρίδα. Που δεν έχουν κλέψει ποτέ. Που είναι κοντά στο λαό, κοντά στον εργάτη. Μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο αυτό το δεν έχουν κλέψει ποτέ. με αρέσει να τα ακούω. Δεν έχουν κλέψει ποτέ. Αχ, τι ωραίο. Ναι. Εμεί του αδικούμε, αδικούμε γιατί είμαστε κολλημένοι. Έχουμε μονέ Και τα χικοκούνιονται. Αλλά είναι παλιό αυτό. Είχαν κάποια σχέση εκεί, αλλά αυτό έχει περάσει. Έχουν ταλέντα, έχουν ταλέντα. Σε το τραγούδι που λέει: Περάσπαινα, ξεχασμένα και τούλα. Έχουν μεγάλα ταλέντα. Έχουν κυρινάκι. Κυρανάκι παιδί μου, τι κυρινάκι. Σιγά-σιγά μην έχουν και σιρινάκι. Τα σιρινάκι δεν έχουν, αλλά έχουν κάτι πεδεραστέ το αποσκοπεί.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 Έχω μια πορεία. Μήπω όταν ακούμε σκάνδαλα να γελάμε πια. Να γελάμε, γιατί δεν πρόκειται να πληρώσουμε κιόλας, Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, παιδί μου. Τίποτα να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει έτσι κι αλλιώ. Ναι, γιατί αποσταθεί. Η χασούρα από τα σκάνδαλα όμω, η πιανού φορολογία θα πει, θα το δει. Χ σα που είσαι νέο. Ναι, να είμαστε καλά, να δουλεύουμε να πλέουμε φορολογίε στην Μητσοτάκουλα και των λαμόγιων που έχει μέσα. Ναι, τι να κάνουμε. Θέλει ο Θέλει τίποτα καλύτερο. Όχι, όχι. Χρόνια πολλά. Να ζήσουμε, να τους χαιρόμαστε. Να μαζίσουνε, μπράβο, έτσι. Να, μην... να μαζίσουνε, δε πω να μαζίσουνε. Να μαζίσει. Να μην τζικουνεύεστε ευχές. Δεν τζικουνεύεστε ευχές. Δεν, δεν κλέβουν από τα κατήλια σας. Το ξέρεις εσύ. εσύ. Το ξέρω εγώ, ναι, τι. Είσαι σίγουρος. Ο Κυριάκος είναι αυτό πιο ο αυτό. Αυτό. <laughs> αυτό. αυτό. Αυτό ήθελα και δεν μου έρχονταν η λέξη. Λοιπόν, χαρτί και λέω έχει. Όχι, γράφω στο κινητό. Σημείωνα. Περίπα Ελληνικά. vouchers Λεφτά στα κανάλια. Εκατομμύρια από εδώ. Δισεκατομμύρια από εκεί. Αυτό δεν είναι μεγάλο περίπατο, φίλε. Αυτό είναι το μεγάλο φαγοπότη. Το μεγάλο πάρτι. Ναι, αλλά έχει να με... περπατήσει κιόλα. Άρα περίπατο. Ταινία με τον Peter Sellers που είναι στο πάρτι. Ναι, είναι ταιριαστό. Είναι ταιριαστό με την προκειμένη περίπτωση. Αυτό ακριβώ, φίλε μου. Μόνο για τον κοσμάκι που, που πεινάει δεν μπορούν να δώσουν κανένα φάγκο. Ο κοσμάκι που πεινάει α φάει λυπάμαι. Η σαρτινιέρα, φίλε, θα γίνει άλλη μπάλα. Αλλά δεν μπορώ, ας, να την αποκαλύψω τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση η σαρτινιέρα τόσο καιρό που παραμένει άσπρη. Μένω Καλό άσπρη. είναι βέβαια ότι ανοίγουν οι δουλειές. Να, θα είναι και στην επαγγελματική κατάρτιση στο Λίκαιο να το δηλώνει. Στο ΣΕΠ, φύλακα ζαρτινιέρας, πούμε. Παιδεροδομία, α πούμε. Κάτι να είδες θέσει. Στην αστυνομία, ομάδα. Ομάδα ζαρτινιέρα. Η Ελλάδα μέχρι να απολύει ο καιρό θεωρείται ο διεθνώς Rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξεκινισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. <laughs> Περνάει καλά αυτό να του το αναγνωρίσουμε, δεν είναι λίγο. Ειδήσεις τώρα από την Ελληνική Αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάτου.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 Πρόταση νόμου για να καταργηθούν τα Σαββατοκύριακα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. <Τι> Σύμφωνα με το σκεπτικό τη πρόταση, προτείνεται η κατάργηση των Σαββατοκύριακων, επειδή κάθε Σαββατοκύριακο δημοσιεύονται νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του Νίκου Παπά. <Τι> με την πρόταση αυτή, το κόμμα τη αξιωματική ακόμη αντιπολίτευση σκοπεύει να εξαφανίσει τα δημοσιεύματα ει βάρο του. Την πρόταση χαιρέτησε ο ίδιο ο Νίκο ο Παπά, την καινοτόμα.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 Λοιπόν, να πω, λοιπόν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει yeah. ξεκινήσει και λέει. Κακώ δώθηκαν χρήματα για την εκστρατεία. Yeah. Πρωτοτυπία, αρχική θέση. Δεν υπάρχουν πολιτικέ δημόσια υγεία χωρί εκστρατείε επικοινωνία. Yeah. Καταλαβαίνει ότι έχει πει κουταμάρα. Αναδηλώνεται. Yeah. Λέει, τα δώσατε στου δικού σα. Yeah. Ξαφνικά προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά και κάποιο απίθανα αριστερά site που κυκλοφορούν. Yeah. Τα ανήπα, έτσι.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 Διαστρέβλωση απόλυτη της πραγματικότητας, με παιδαριώδη τρόπο, ρίχνει τα άδεια για να πιάσει γεμάτα, ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου, υποτιμάει αφάνταστα του συνομιλητές και τον κόσμο από κάτω, λέγοντας ότι έχουν πάρει τα αριστερά site ε, χρήματα και δεν αναφέρεται καθόλου στο μεγάλο σκάνδαλο των υπολείπων site που πήραν επίσης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 Να μιλώστε λίγο το ραδιόφωνο μπάς και συνονοηθούμε. Πολλά. Ναι, δεν παίρνει καμπάρι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Μπάσκε, συνεννοηθούμε. Ναι, ναι, ναι, το συγκατατέβασα. Μ' αρέσει που λένε ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Δεν είναι μικρή ελευθερία που κατορθώσατε να λέτε την αλήθεια. Όχι, δεν είναι και λίγο. Όχι, για, μας, για μένα που στα... είμαι 84 χρόνο και παρακολουθώ από το 1946. 84? Ε, δε, δεν όταν... Είσαι ο Κρυστέλιο, έτσι. Όχι, από τη Ζάκηθω είμαι. Από τη Ζάκηθω, σε μπερδεύω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, τουλάχιστον υπάρχετε και λέτε την αλήθεια. Υπάρχουμε και όσο υπάρχουμε, θα υπάρχουμε τώρα, εντάξει. Μα είναι σωτήριο για μα. Διότι σε παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια. Και του δύο, ειδικά τον φίλο μου και. Α τον άλλο πιο πολύ. Μα αν παρακολουθεί τον ένα, δεν παρακολουθεί και τον άλλο, Τώρα πάντων, εντάξει. Όχι, εσένα ναι, αρέσει με τον αθροβητισμό Αχα. Η λαϊκή εύχαρηση που λέει πάρε γέρωση μουλή και παιδεμένου γνώση δεν πάει χαμένη, υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που θε, δεν έχουν ξεχωρίσει, άλλο να τη και άλλο να με... Και άλλο το γαμίσεις. Α, να... συγγνώμη, ναι βεβαίως, νάμιζα, είναι ποιηματάκι. Να Να'στε καλά. Γεια σου, λέει παιδιά μου μεγάλη. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, ο ναυτικό είμαι. Αχ, ναύτι, ναύτι, ναύτι. Έλα, πάλι τα λέω. Θέλω να σου, σου δώσω και καντήλη, μπορεί να γίνει καντήλα ναύτη. Ναι, και άμα μου δώσει και φυτήλη θα δίνω φυτήλα ναύτη, ξέρω εγώ. Κριάδα, άσε το χιούμορ στου πραγματείε, παρακαλώ πολύ τώρα. Άμα δεν ξέρει, μην το κάνει. Έχει Θέλω να σου πω, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στου συναδέλφου μου που ψηφίσανε με τσοτάκι στι προηγούμενε εκλογέ και ακούσανε αυτό που είπε ο Πέτσα ότι το πλοίο αυτό μπήκε λόγω καιρικών συνθηκών μέσα στα χωρικά μα ύδατα. Αυτού του είδου τα πλοία που κάνουν έρευνε και αυτό που Έχουν το σύστημα power positioning που δεν το αφήνει να χάσει ούτε μέτρο ούτε χιλιοστό από την πορεία του, yeah. προκειμένου να έχει ακριβάστε, ακριβεί στίγματα. Οπότε, πολλοί συνάδελφοί μου Πολύ που, που... που... που έχουν ψηφίσει το Μητσοτάκι α... έκατσαν και ακούσαν τον Πέτσα να του λέει ότι. Έχει σπαγωθεί ήδη, να μην ψηφίσει ο κόσμο με Τι ζώη τραβά. Εγώ, Ο κόσμο θέλει Μητσοτάκι, δεν μου πας στο διάλογο. <laughs> Εσύ θε. Άλλο τι θέλω εγώ. Κάτσε ρε παιδιμό, επαγγελματία ρωτάω. Εγώ δεν θέλω. Γιατί σου βγάζει δουλειά όμω. Α, ah, σαν επαγγελματία, δεν θέλω. Να μην λέω μακριά. Yeah. εγώ ω επαγγελματία δεν θέλω. Δεν πρέπει να το πω δηλαδή. Θα έχουμε και ίσα δικαιώματα τώρα, εκεί φτάσαμε, κατάλαβα. Ε, βέβαια, επειδή έχει μικρόφωνο. Ρε, α το πιάνω. το ίδιο είναι, Ρε, πα καλά. Εμεί, αμαλάχι <σχει> λίγο έτσι να σιγώσει, να έρθει να πω, θα τσεπώνουμε. <σχει> Άρα, ίδια δύναμη έχω εγώ, ίδια Εγώ, άμα σου πω ότι το νερό του καματερού περνάει ο κορονοϊό, θα το πάρει. Και αν το πάρει εσύ, θα βρεθούν εγρίε. Επίση, αν δεν είσαι που είσαι κολλτό με τον παλούρτο, ποιο έχει. Ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε τρελό αγόρι, θα χαιρόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό μα. Το κούνημά μα έχει και γιορτή και γενέθλια. Οι καλεσμένοι δηλαδή στο μου θα φάνε και φάγητο και έτσι. Μόνο θα φάνε. Και η σαμπάνια θα ρέει άφωνη. Είσαι και εσύ μαύρο χειρά καλεσμένοι στον μαξί μου, Είσαι καλεσμένο, Πιστεύω, θα σε. Τόλα μέσα εσύ. Δυστυχώ δεν είμαι. Τι να σου πω, τώρα με, είναι κάτι που με στεναχωρεί αυτά Τώρα με απογοητεύει με αυτό που μου λε, δεν πιστεύω αν είσαι. Δεν είσαι. Δεν είμαι. Άσε τώρα, είμαι ασκάσο. Να σου πω, ο ανυψό τη Οι σαρδινιέρε που λέτε ότι είναι από λαμαρίνα. Μακάρι, μακάρι, αν μπορεί να βάλει μια σκαρίτσα πάνω να εξυπηρετηθεί και ο κόσμο. Δηλαδή είτε για κατούρημα είτε για κοψήφι θα τα χρήσιμο να έχει μια χρησιμότητα αυτή η ιδέα. Να βάλει να ψήσει εκεί γάμα. Να καφάω τα έβαψε στην Αθήνα. Δεν κάνει και τι σαρδινιέρε κάτι να βλέπονται. Ή άσε θα αναλάβει ο κόσμο. Μα φοβούνται λοιπόν. <μυρίζει> Πολύ καλά κάνετε. <μυρίζει> και μα φοβάστε. Πολύ καλά κάνετε. Και μου στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια στο mail και λέει: Μου λέει καλά, μακάκα είσαι. Εννοείται πως φοβόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα μα έκανε. Έθαψε όλου του κοινωνικού αγώνε. Μνημόνιο. Έκανε τη δουλειά του κούλι καλύτερα από τον κούλι. Α, ναι, δεν είχε παειονού εκεί. Είναι λόγοι να του φοβάται κάποιο πραγματικά.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 Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα. Στον παπά τώρα. Πάμε, Υπάρχει πάμε, ένα πάμε, παπά στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε, πάμε παρακάτω. Ναι, ή όχι, να το καταλάβουμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί η καταγγελία είναι, είναι, βαρύ βαρύ είναι βαρύ το πέπλο πάνω από την δημοκρατία όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια κασετομαχία. Δεν μιλάτε 10 λεπτά, λεπτά δεν και δεν έχετε πει τίποτα για τον κύριο Παπά. Εμεί ρωτάμε 10 φορέ στο Παπά. Είναι θέματα δημοκρατία. Μα λέτε το πέπλο Πάλι δεν απάντησε για τον παπά. Επέμενε εκεί και ο Ικονόμου και η Αναστασσοπούλου να μάθουμε για τον παπά. Τρίτη προσπάθεια. Άρα Α στον κύριο Παπά. Μια, μια τελευταία. Στείλετε και εσεί. Α Δεν βάλω... έχετε πει ασφίδες. τη λέξη παπά ούτε μία φορά κύριε Σκουλέτη. Σε αυτά τα 15 λεπτά που μιλάτε. Εδώ παπάς, εκεί, παπάς, Αλλά από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι μου λέτε. Εγώ μιλάω για τη Σουηδία. Υπάρχει, υπάρχει θέμα, θέμα για τον πρώην για εσά ή έχετε καλυφθεί. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντα τον ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να μιλάω. Για τι πολιτικέ προεκτάσει αυτού του ζητήματο και να τοποθετούμε απέναντι σε αυτά. Δεν μάθαμε για τον παπά. Τρει φορέ έλεγε, αλλά είναι δικαίωμα του πολιτικού να μην απαντάει. Προφανώ. Είναι δικαίωμα και να δίνει όποια απάντηση θέλει. Όταν όμω αποφεύγει, κάτι που όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε και νιώθουμε ότι είναι δύσκολο, δεν είναι καλό δείγμα. Διότι ο πολιτικό πάει σε αυτά προετοιμαζόμενο για αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε από την αρχή.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 Μα και σκουλέτη, με σχολείτε, εγώ ξέρω από εσάς ότι έχετε εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσχειά σα, διότι είσαστε σε μια θέση κομβική στο κόμμα το δικό σα. Ότι αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν. Όλοι το λένε. Όλοι και οι συνάδελφοι στη Βουλή, τώρα που συναντιόμαστε σιγά σιγά και έχει και ωραία δροσιά, χωρί να δουλεύει <σομίδε> το κοντήσιο. <σομίδε> <in condition, σομίδε> γιατί είναι ωραίο το κτίριο, φρόντισαν γι' αυτό οι βασιλιάδε. <σομίδε> λοιπόν, είναι, αυτό λέμε. Λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί <σομίδε> να συνεχιστεί. Αναπολύτω και, <σομίδε> και το βασιλιά τώρα. Άρα το βασικό, <σομίδε> ω προ το κτίριο, Κύριε Μαρτέτη, τέλεω δεν εννοώ. Είναι απολύτω σαφέ το ότι είπα. Μην μπαίνουμε σε κάτι τέτοια.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 Αλλάζει του ανθρώπου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το προσέξουμε και τώρα σε αυτά που ακολουθούν. Ε, σήμερα μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τι διαδηλώσει. Αυτό το χουντική εμπνεύσεω που το φέρνει η κυβέρνηση των Αρίστων για να ρυθμίσει, όπω λένε, τι διαδηλώσει. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι το κάνει για να περιορίσει τι διαδηλώσει. Οι διαδηλώσει δεν θέλουν καμία ρύθμιση. Οι λαοί βγαίνουν στους δρόμου εκατοντάδε χρόνια και θα βγαίνουν χωρί ρύθμιση. Χωρί τίποτα.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 Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο για τι διαδηλώσει, για τον περιορισμό και την απαγόρευση των δηλώσεων, ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια τη αυταρχική προσωπικότητα τη Νέα Δημοκρατία, τη διχασμένη προσωπικότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, από την μια, κατατείνεται ότι είναι φιλελεύθερη παράταξη και κέντρο, και την άλλη, προσπαθεί να κατατείνει τα ακροδεξιά στοιχεία στο εσωτερικό τη. Κοιτάξτε, αυτού του είδου ρυθμίσει υπάρχουν μόνο σε κυβερνήσει με δημοκρατία. Προσπαθούν βέβαια όλο αυτό να το σκεπάσουν κάτω από το πέπλο τη δί... διατήρηση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 για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στη χώρα μας. Και αυτό δεν έρχεται ούτε με πορείες, κύριε Χασακόπουλε, ούτε με, ούτε με πορείες, ούτε με επαναστατικές ιδέες, ούτε με θεωρήσεις πολιτικής ατάκας, ούτε με τον με την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάρη στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι πορείες οδηγούν, εκτός της Ευρω... του ευρωπαϊκού πλαισίου, οδηγούν, αν θέλετε, σε περαιτέρω μείωση και σε του ΕΠΑ.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 Πού είσαι καλέ. Πού να είμαι μορέδομη με τη μικρή να μάλλα κάνει αφού έχω συγνώση φιλέ. Δεν έχω και τίποτα άλλο από απόνα. Μόλι τα έρθει και τα ίδια. Βαριέσαι απογοητεύαιζε, έχω πάρει κι εγώ σαν δασκαλλία, ξέρει τέτοια. Τέτοια. Ε. ε, ναι, να σου πω, Έλα. είμαι και εγώ μαζί με το, το φίμο μα Μαφήνικέ. Γιατί παιδί μου, οι φίλκε έχουν και άλλου συμβολισμού. Τι ζώε τραβάσει. Του συμβολισμού μου, το πρακτικό είναι το θέμα. Ποιο πούμε... πρακτικό, παιδί μου, σου λέω έχουν συμβολισμού. Αν βάλει μπροστά και ένα πουλί μπροστά φίνικα μια πουλάδα, πάει αλλού. Ρε φίλε. Σχεφθεί τόσο ψη τόσο, τόσο, τόσο βαθιά να μου. Εγώ έλεγα να βάζω ένα κανέκι τη προκοπήσει. Τι δεν τράξει που να... προκοπτεκνώσει. Πώ θα βάλουμε τη καν... προποίηση. Κανέτράκι τη φροντίζα, να βάλει κανονικά. Τεντρία και... ήθελε. Ναρκωμένοι. <Όχι. laughs> να κατόμαστε σε σειρά όλε. Θα βρούμε και να περίπου το ποτιστή να το ποτήσουμε. Να κλείσουμε και το θέμα αυτό. Αυτά τα δέντρα που θα υιοθετήσουμε. Ναι. Αν μα λύψουμε διακοπέ, τι θα γίνει. Μπορώ να βάλω ένα αυτόματο. Ναι. Μπορώ να βάλω τη φιλπινέσα να μου το ποτίσει; Όχι αγορι μου, θα μου πει σε μένα και θα πιώνα στο ποτίζο κακάλο. Ακόμα είναι και καλό το τετράκι, μια χαρά θα στο προσέχω. Τσιχούλα είσαι. Να σου μια πίσω. Λοιπόν, καλώ ήρθατε, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάρω. Καλώ ήρθατε. Καλό χειμώνα. Α, μ' αρέσει. Μπράβο, ευχαριστούμε. Καλό κεράκι, ξέρει πώ είναι αυτά. Αφού είμαστε προπονημένοι, πρέπει να πούμε. έχει κάνει 20 χρόνια τώρα να πούμε. Πρόκειται να Τι να κάνουμε. Μαθαίνουμε. Φιλιά στα κολομέλια. Έλα, για καλό φθινόπωρο τώρα. Άρτε τα κεφάλια μέσα. Καλό φθινόπωρο με κούλι όλα καλά. Ετοιμαστείτε για δεύτερο lockdown. Me que puta puta puta bella puta bella cada la vez. la filia, laia, laia. Na que moro. Αγόρι μου σε πέτυχα, δεν έφυγα ακόμα για διακόρικό. Θα φύγω, θα φύγω. <laughs> να φύγει αλλά να μην μα ξεχάσει Ήπα να, να σε πάρω να κλείσουμε μαζί για σήμερα. <laughs> Αχ, Α, θα κλείσουμε. Κλείσε <laughs> πάνω μου. <laughs> έτσι, παντού, παντού. <laughs> κλείσε με παντού. Έτσι, έτσι. Να σου πω, εγώ σε έχω ξαναπέρω έχουν ξαναμιλήσει ανδιαφορέ. Δεν έχω τίποτα να σου πω για την επικαιρότητα γιατί με λίγο ανεπίκυρο. Εγώ ακούω ακόμα παλιά επεισοδιά σα. Κατά το παραβαίνει, καμάρι μου, δεν πειράζει. <laughs> Πε μου για όχι, όταν είχα με Γιώργο. Σα όχι, λέει ρεύνη. Θα σα Είχα ξεκινήσει από 55 μήνε πίσω, είμαι λίγο ανεπίκειρο. Και τώρα σα έχω φτάσει στου 19. Καταλαβαίνει την πρόοδο, έτσι. Πότε ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησα όταν σα έκοψα από την τηλεοπτική, ξεκίνησα να ακούω τα επεισόδια από το site σα, τα το εκπομπέ του 2011. Ah. Και αυτά τη Δεκέμβρη του 2018, καταλαβαίνει ah, έχω κάνει Αλλά δεν είμαι μόνο μου, έχω κι άλλη μία στην Κεφαλονιά Τρελή που έχει γίνει λατρεία. Απ' την παιδί μου, τι θα ήταν κανονική. Έτσι, έτσι, Τι έγινε, παιδιά, πώ τα περνάτε με το μισοτάκι. Ωραία. Ωραία, μπράβο, ρόμπο και του χρόνου καλύτερα, σα έβγαλα. Τα περνάμε όμορφα με το μισοτάκι. Τα περνάμε όμορφα. Πάμε πολύ όμορφο. Μπράβο, μπράβο. Και σα εύχομαι και καλύτερα. Και σε εσά εύχομαι κάθε καλό. Αν κάθε καλό και σε εμά. Σας... Να είναι καλά, ή από εδώ να τα τρώνε και από εκεί να βγαίνουν σκάνδαλα συνεχώ. Να είναι καλά. Λέχι. Δηλαδή να είναι καλά, γιατί εγώ χαίρομαι, ρε παιδί μου, που βλέπω τουλάχιστον ότι οι διαφορέ είναι μεγάλε. Αυτό χαίρομαι. Πολύ μεγάλε. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ο Τζοχατζόπουλο έχει πάει. Α, όχι, λέγεται, πα, έχει πάει στο Σίριτσα ή όχι. Δεν τον θέλει ο Σίριτσα. Νομίζω αυτό θέλει. Κολοτριβέτε, αλλά δεν τον θέλει ο Σίριτσα. Με τον παπά πως είναι τα πράγματα, είναι καλά εκεί που λες. είσαι στην δεν... Κουμουνδούρου εσύ Ναι, ναι, ναι, δεν μου λες κάτι. Είναι Δεν πιστεύω να χαλάσει λίγο το κλίμα εκεί πέρα της νίκης και του καλπασμού της αριστεράς Κοίταξε να δεις, το κλίμα δεν έχει χαλάσει καθόλου γιατί ακόμα Δόξα το, κλίμα... το Θεό, δόξα Δεν ξέρουμε σε τι Ο παπά Είναι να δώνε κάποιο παπά. Εγώ να τον κρεμάσουμε τον παπάτι. Γιατί να κρεμάσουμε τον παπαπά, δεν είχαμε να κρεμάσουμε που κάμεσα κρεμάσουμε παπάδε. Ε, ναι, τι Όχι. Τε, να μην κρεμάσουμε τον το, το, το, το παπάλι στο λιγάκι. Όχι, καλό πιο πολύ πλακάχε, έτσι. Έλα μουρε, δεν χαρείτε και σα λιγάκι αριστερούλιδε. Εμεί τι να χαρούμε. Εσύ να χαρείτε! Έχεμαστε κάθε αριστερό παιδί δικό μα παράζουμε που το βλέπουμε έτσι κάθε. Δηλαδή... Ναι, καλά, ναι καλά. Αφόσει δεν είστε έρευνα. Άσαμε τώρα, είμαι πολύ στεναχωρημένο. Εσύ δεν είμαστε. αριστερή, εσείς απλά καταφέρετε να διαβρώσετε το σύστημα από μέσα. Αυτό, αυτό, αυτό. <Συλίου>